Πριν αρχίσω, θα ήθελα καταρχάς να σας ανακοινώσω ένα ευχάριστο γεγονός το οποίο και εγώ το έμαθα μόλι ήρθα εδώ, μου το είπε η κυρία ελισάβετ η οποία δουλεύει εδώ στην Εκκλησία. Μου είπε λοιπόν ότι στις 3 του Μιενός έχετε τα εγκαίνια του ναού εδώ της περιφερίας σας, στις 3 του μηνό που είναι Σάββατο, χαίρω ιδιαιτέρως γι' αυτό και σας συγχαίρω κιόλας και εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει και τη νέα Εκκλησία, το νέο σπίτι του που του ανοίξατε εσείς και να θυμάστε ότι δεν... Ευχαριστώ. Να θυμάστε ότι εκκλησία δεν είναι μόνο το τουβάρι, αλλά εκκλησία κυρίως είναι η δικιά σας η παρουσία. Δεν αξίζει να φτιάχνουμε εκκλησίες και αυτές να είναι αδιανές αλλά πρέπει να φτιάχνουμε εκκλησίες τις οποίες βεβαίως και να γεμίζουμε με την παρουσία μας και να δείχνουμε με αυτό τον τρόπο ότι το σπίτι του Θεού το έχουμε καλύτερα από το σπίτι μα και πρέπει να το έχουμε καλύτερα από το σπίτι μας και να το περιποιούμε θα περισσότερο και από το σπίτι μας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα το οποίο όλοι το γνωρίζετε διότι πλέον ευρίσκεται στο προσκύνιο των ειδήσεων της τηλεοράσεως και του ραδιοφόρμου και για το οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω είναι το θέμα των νέων ταυτοτήτων που όπως ακούτε ευρίσκεται ήδη πρώτων πυλών μία δικαιολογημένη ανησυχία στους χριστιανούς και δεν σας κρύβω ότι και μένα πολλές φορές και πολλοί με έχουν απασχολήσει κατά την ώρα της εξομολογήσεως για το αν θα πρέπει να την πάρουμε αυτή την ταυτότητα ή δεν θα πρέπει να την πάρουμε Το θέμα είναι το εξής λοιπόν και θα παρακαλέσω να με προσέξετε με ιδιαίτερη προσοχή, διότι ακριβώς όλος μας απασχολεί και όλου θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό. Το ερώτημα είναι, πρέπει να γράφετε το θρήσκευμά μας στην ταυτότητα ή δεν πρέπει να γράφεται προσέξτε προσέξτε δεν σας ερωτώ κάνω ένα φιλολογικό ερώτημα το οποίο και θα απαντήσω εγώ και έχετε τον νου σα. το ερώτημα λοιπόν επαναλαμβάνω είναι και στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι πρέπει να υπάρχει στην ταυτότητα το θρήσκευμα ή δεν πρέπει Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής, ευθυμία να μην προτρέχεις. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής και θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Κατά βάθος αυτό το θέμα δεν μας ενοχλεί. Το αν θα γράψει η ταυτότητά μας ο ορθόδοξος χριστιανός ή δεν θα το γράψει είναι ένα θέμα το οποίο δεν θίγει την πίστη μας. Προσέξτε με σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας, να καταλάβετε αυτά που έχω να σας πω. Το αν η ταυτότητα θα γράφει ότι είσαι ή δεν είσαι χριστιανός, ορθόδοξος, αυτό είναι ένα θέμα μικρό. Και θα σας πω γιατί. Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τα 10 εκατομμύρια των, Ορθοδοξ, των Ελλήνων, τα 9,5 εκατομμύρια δίλωναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έτσι δεν είναι. Σας ερωτώ λοιπόν, από τα 9,5 εκατομμύρια αυτά των Ορθόδοξων Χριστιανών, πόσοι ήσαν οι πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ούτε το ένα τα εκατό. Διότι ο Χριστιανό δεν είναι αυτός που το γράφει τα το ταυτότητά του. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι αυτός που ζει τον Χριστό, Ορθόδοξος Χριστιανός είναι αυτός που μετέχει των μυστηρίων, εξομολογείται, κοινωνεί, γίνει στην Εκκλησία, συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Επομένως και που το έγραφε το θρησκευμά μα στην ταυτότητα μέχρι τώρα, ουσιαστικά θα έλεγα τη φράση ότι οι περισσότεροι δήλωναν ψέματα. Ναι μεν δήλωναν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα ήσαν να πω χειρότεροι και από ειδωνολάτρες, χειρότεροι και από ερετικού, χειρότεροι και από όλους. Επομένως αυτό που θέλω να δίνεται σημασία είναι η ουσία και όχι ο τύπος. Επομένως στην ταυτότητά μας, κι αν δεν γραφεί το θρησκευμά μας, σας είπα προσέξτε για να μην βγείτε και πείτε άλλα πράγματα στον κόσμο όξο και αρχίσετε να λέτε ο Πατήρ Τιμόθιος είπε να πάμε να τις πάρουμε τις αυτοίτες. Προσέξτε τι θα σας πω. Δεν μας αγγίζει αυτό το πράγμα στην πίστη μας. Δεν μας πειράζει. Αλλά να έρθω τώρα και στα υπόλοιπα. Αυτό που μας πειράζει και πρέπει να μας πειράζει και στο οποίο θα αντιδράσουμε είναι το γιατί θέλουν να μη γράφετε το θρήσκευμα. Εκείνο είναι το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Θα σας πω γιατί λοιπόν. <κυρίζει> Διότι ακριβώς εδώ είναι και αυτό που μας ενοχλεί. Δεν θέλουν να γράφετε το, ερώτη... το θρήσκευμα στην ταυτότητα διότι, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι μέχρι τώρα σε κέριες θέσεις όριζε το Σύνταγμά μας ότι πρέπει να υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δηλαδή, παράδειγμα να σας δώσω. Ένας δάσκαλος στο σχολείο. Για να διοριστεί ο δάσκαλος στο σχολείο κάποιος έπρεπε οπωσδήποτε να είναι ορθόδοξο χριστιανό, διότι έχει να διδάξει χριστιανόπλα ορθόδοξα δεν μπορεί λοιπόν να μπει μέσα στο σχολείο ένας δάσκαλος ο οποίος είναι ξέρω εγώ ερετικό ή είναι πρωτεστάντης ή είναι χιλιαστής ή είναι μασώνος ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι Επομένω εδώ μα ενοχλεί το θέμα Διότι για φαντάζω εσείς, δεν ξέρω οι περισσότερες βέβαια είστε ηλικιωμένες αλλά υπάρχουν και νεότερες, μπορεί να είναι νεότερες και τα κορίτσια σας και λοιπά ή η γη σας, τα παιδιά σας θα έχετε οπωσδήποτε εγγόνια τα οποία εγγόνια θα τα στείλει στο σχολείο μετά αύριο. Για φαντάσου λοιπόν να έρθει να σου πει το εγγόνι σου πώ το λένε το δάσκαλο παιδάκι μου να σου πει ένα όνομα ξένο Τι είναι αυτός, τι δάσκαλος είναι αυτός, Έλληνα είναι, όχι, είναι πρόσφυγας από το Πακιστάν. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι ορθόδοξος, να, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μουσουλμάνας. Τι θα διδάξει το παιδί σου αυτός ο μουσουλμάνος; θα διδάξει τη ζωή του Χριστού ή θα διδάξει τη ζωή του Μωάμεθ. Αυτό είναι ο σκοπός για τον οποίο θέλουν να βγάλουν το θρήσκευμα μέσα από την ταυτότητα. Για να μην μπορείς ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο καθένας μας να ψάχνουμε να δούμε τι θρήσκευμα έχει ο καθένας. Και έτσι ανεξέλεγκτα να μπαίνουν μέσα σε θέσεις κέρδιες όπως τα δημοτικά που είναι πολύ κέρια θέσεις διότι εκεί είναι τα μικρά παιδιά, εκεί πλάθεται το μέλλον της Ελλάδος. Μέσα εκεί, λοιπόν, να ρίξουν επί τη δύο ανθρώπους απίστους, αθέους, μασόνους, οι οποίοι να δημιουργήσουν χάσματα μέσα στις ψυχές των παιδιών. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι ο, δικαστικός, ο, δικ, ο δικαστής που πάει και. Πολλέ φορέ δεν σα εύχομαι να βρεθείτε ποτέ σε δικαστήριο, αλλά βλέπετε τα δικαστήρια κινούνται καθημερινώ, θα έλεγα, με ηλικιώδη ρυθμού. Εκεί λοιπόν στα δικαστήρια, δικαστής πρέπει να είναι οπωσδήποτε ορθόδοξο χριστιανό. Γιατί, διότι μπροστά έχει το Ευαγγέλιο που θα πάει όλο να ορκιστεί. Κακό, αλλά θα ορκιστεί. Στο Ευαγγέλιο θα ορκιστεί. Για φανταστείτε λοιπόν αύριο. Με μεθάτιο να έρθει δικαστής ένας ο οποίος δεν πιστεύει στο Χριστό δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο δεν πιστεύει, πιστεύει στο Κοράνιο είναι μουσουλμάνος, δεν ξέρω τι είναι πως θα δικάσει αυτός, με βάση το Ευαγγέλιο θα δικάσει θα δώσει δίκιο ή θα δώσει άδικο διότι ξέρετε τι λέει το Κοράνιο λέει ότι όπου βρει ορθόδοξο, λιώστονε. Πάτα τον στο λαιμό. Αυτός λοιπόν ο δικαστής, ο μουσουλμάνος δικαστής, πώς θα δικάσει. Θα δικάσει σωστά, θα δικάσει με βάση τον νόμο του Θεού, θα δικάσει με βάση το δίκαιο των Ελλήνων ή θα δικάσει με βάση το Κοράνιο που του λέει πάτα τον ορθόδοξο και μην το αφήσει άντερο στην κοιλιά του. είναι το ερώτημα. Και αυτό σας είπα πρέπει να μας ενοχλεί επαναλαμβάνω λοιπόν για να γίνω σαφής βλέπετε έχω και το μαγνητοφωνάκι, μην πάτε και λέτε άλλα πράγματα θα σας βάλτε την σέδαμε μετά, λίγα τα mm -hmm. λοιπόν για να γίνω σαφής στην πίστη μας δεν μας ενοχλεί είτε το γράψει είτε δεν το γράψει το αν είσαι δεν θα φανεί μέσα από την ταυτότητά σου θα φανεί μέσα από τη ζωή σου, τι κάνεις τη ζωή σου, εκείνο είναι ο ορθόδος. Αλλά μας ενοχλεί και θέλουμε να γράφετε ακριβώς διότι ο σκοπός τους είναι πονηρός και θέλουν, είπαμε, σε, σαν επιτίδιοι και πονηροί που είναι, να περάσουν μέσα σε θέσεις κλειδιά, σε θέσεις κέρδιες, να περάσουν πρόσωπα, τα οποία θα είναι ακατάλληλα θα είναι άθεοι, επισήμω άθεοι, θα είναι μασόνοι, θα είναι ερετικοί, θα είναι, θα είναι, θα είναι. Επίση αυτό που μα ενοχλεί, και θα τελειώσω με αυτό, σαν μια ενημέρωση σα κάνω, αυτό που μα ενοχλεί και πρέπει να μα ενοχλεί είναι μέσα στι ταυτότητες θα κρύπτεται ο αριθμός του Αντιχρίστου θα κρύπτεται ο αριθμός 666 αυτό μας ενοχλεί βεβαίως έχουμε αφήσει τα, τα, το θέμα αυτό στα χέρια της Εκκλησίας της επισήμου Εκκλησίας Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία θα πάρει τη σωστή απόφαση. Πιστεύουμε ότι και το Άγιο όρο το οποίο επισκέφθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύω ότι και εκεί στο Άγιο όρο θα πάρθει η σωστή απόφαση και θα μας δοθεί ο σωστός τρόπος αντίδρασης. Και γι' αυτό σας βεβαιώ μην ανησυχείτε. Να περιμένετε όμως, μην βιάζεστε, να περιμένετε και η Εκκλησία θα μας πει... Τι πρέπει να κάνουμε. Μη κάνετε και μη βγάζετε μόνοι σας αποφάσεις, διότι μπορεί να κάνετε λάθος, μπορεί να πάρετε λάθος απόφαση. Αφήστε το θέμα αυτό στην Εκκλησία που είναι η μητέρα μας, η μεγάλη και η μοναδική μητέρα, η οποία αγαπά τα παιδιά της και η οποία θα κατευθύνει τα παιδιά της σωστά και να έχετε την ελπίδα σας και την εμπιστοσύνη σας στο Θεό, ότι ο Κύριος εφόσον εμείς αγωνιούμε και θέλουμε να μην πέσουμε θύματα του Αντιχρίστου και όλων αυτών των σατανικών δυνάμεων πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν εμείς το θέλουμε μια φορά αυτό ο Κύριος το θέλει χίλιες και επομένως εάν εσύ δεν θες να πέσεις θύμα ο Κύριος θα σε βγάλει από το διέξοδο θα σου δώσει τις λύσεις, θα σου δώσει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσεις σχετικά με το θέμα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες και όπως σας είπα πρέπει να σας ενημερώνω και σε αυτά τα θέματα ακριβώς για να έχετε γνώση του, του πώς πρέπει να αντιδρούμε στην κάθε περίπτωση. Και τώρα να έρθω στο θέμα μου. Στην περασμένη Πέμπτη μιλήσαμε δια την ομολογία της πίστεως που είπαμε είναι οι λέξεις «Χριστός Ανέστη» και «Αλυθός Ανέστη» και είπαμε ότι όποιος εντρέπεται για την Ανάσταση του Κυρίου όποιος τρέπεται να ομολογήσει αυτές τις δύο λέξεις είναι ανάξιος να φέρνει το όνομα του Χριστιανού και όπως σας είπαμε εκείνο το παράδειγμα, με τον Μέγα Αλέξανδρο, το θυμάστε φαντάζομαι, όποιος δεν είναι σωστός χριστιανός, ας πάνε αλλάξει όνομα. Και όποιος θέλει να κρατάει το όνομα του χριστιανού, ας αλλάξει διαγωγή. Ή το ένα, ή το άλλο. Να είσαι χριστιανός και να φέρνεις το όνομα του χριστιανού αλλά να φέρνεις το όνομα του χριστιανού και να μην είσαι χριστιανός τότε καλύτερα να παναλάξεις όνομα καλύτερα να κάνεις καμιά άλλη δουλειά Αυτά είχαμε πει στο προηγούμενο μας κύριοι. Σήμερα το θέμα μας θα έχει αναφορά η τα πρόσωπα αυτά τα οποία πρωταγωνίστησαν κυρίως στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Τα πρόσωπα τα οποία είδαμε την περασμένη Κυριακή, τα οποία εόρτασε η Εκκλησία μας και είναι τα πρόσωπα των μυροφόρων ανδρών και γυναικών. Τα πρόσωπα αυτά τα οποία έδωσαν τη δική τους μάχη και το δικό τους αγώνα στην Ανάσταση του Κυρίου, τα πρόσωπα αυτά τα οποία σίγουρα έχουν να μας διδάξουν πολλά, ιδιαίτερα εσάς τις γυναίκες, όσον αφορά τις γυναίκες της μυροφόρου. Τι ήσαν καταρχάς αυτές οι μιροφόρες και αυτοί οι μυροφόροι. Ήσαν όπως λέγει το Ευαγγέλιο οι μεν γυναίκες ήσαν μαθήτριες του Χριστού διότι ο Κύριος δεν είχε μόνο τους 12 μαθητάς όπως ξέρετε πολύ καλά αλλά είχε και άλλον ευρύτερο κύκλο μαθητών τους λεγόμενους 70 μαθητές όπως υπήρχε και κύκλος γυναικών μαθητριών και οι αυτές οι μαθήτριες πήγαιναν και αυτές και παρακολουθούσαν τον Κύριο από κοντά, παρακολουθούσαν τα κηρύγματά του και μάλιστα πολλές από αυτές είχαν διαθέσει και τις περιουσίες τους για να συντηρείται ο Κύριος με την ομάδα του, την στενή ομάδα των 12 μαθητών. Και επίσης άλλες από αυτές, κυρίως δε η Μαρία η Μαργαλίνη, δεν ήταν πόρνη, όπως τη διαφημίζει κάθε τόσο η τηλεόραση και όπως αυτό ο ελαινός ανδρουλάκης τη γράφει και στα βιβλία του. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν πόρνη. Προσέξτε άλλες είναι οι πόρνες του Ευαγγελίου. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν δαιμονισμένη. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια λέει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής. Δεν ήταν δαιμονισμένη, δεν ήταν επόρνη, ήταν δαιμονισμένη. άλλο το ένα, άλλο το άλλο, σαν τη Μαρία που έχουμε εμεί εδώ. Ήταν δαιμονισμένη, είχε 7 δαιμόνια, τα οποία τα έβγαλε ο Κύριος από μέσα της και η γυναίκα εθεραπεύθηκε. Και πλέον θεωρούσε υποχρεωσή της, ιερά της υποχρέωση, να πηγαίνει κοντά στον ευεργέτη της και στον διδάσκαλό της, τον Κύριο Ιμών Ιησού Χριστό. Επομένω μην τα συγχαίω με τα πράγματα. Μας μπερδέψαν βλέπετε οι άθεοι και οι άπιστοι. Η Μαρία, η Μαγδαλνή, επαναλαμβάνω, δεν ήταν πόρνη. Δεν είναι αυτή η πόρνη που άλυψε με τα μοίρα, τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι οι άλλοι, η άλλη η πόρνη που την πήγαν σέρνοντας με πέτρες στα χέρια οι Εβραίοι για να την λιθοβολήσουν μπροστά τον Χριστό. Όχι, άλλε είναι αυτές. Η Μαρία, η Μαγδαλνή, είπαμε ήσαν ήταν πρώα, πρώτα ίσαν, ήταν. Δαιμονισμένοι και στη συνέχεια είπαμε ο Κύριος την εθεράπευση. Τι έκαναν αυτές οι μαθήτριες και αυτοί οι μαθητές του Χριστού. Οι μυροφόροι δηλαδή. Είπαμε ήσαν κοντά στον Χριστό. Ήταν κοντά, παρακολούθησαν την διδασκαλία του Κυρίου, είδαν τα θαυματά του αλλά κυρίω είπαμε ο ρόλος τους άρχισε να παίζεται όταν άρχισε το δράμα του Κυρίου κυρίω όταν άρχισε ο κολογοθάς του, όταν άρχισε το πάθος του από εκεί άρχισε να φαίνεται και η αγάπη αυτών των ανδρών και των γυναικών εις το πρόσωπο του Κυρίου Και πρώτα πρώτα να καταλάβετε το εξής Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε Το ζήλο και την αυταπάρνηση των γυναικών αυτών Όταν τον Κύριο τον σέρνουν στο Γολγοθά Όταν ο Κύριος σέρνει τα βήματά του ή το Γολγοθά Οι μαθητές του τον έχουν εγκαταλείψει Οι μαθητές του, ο Ιούδα τον έχει προδώσει, ο Πέτρος τον έχει αρνηθεί. Οι άλλοι οι δέκα μαθητές έχουν φύγει από κοντά του. Και εκεί κοντά στον ανηφορικό δρόμο του Κολοθά συμβαδίζουν κοντά του αυτές οι γυναίκες. Οι οποίες παρά το αρνητικό κλίμα που υπάρχει γύρω στον Χριστό, το εχθρικό κλίμα το οποίο έχουν δημιουργήσει οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι εις βάρος του Κυρίου μας οι γυναίκες αυτές δείχνουν ολοφάνερα μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι τον Κύριο τον λατρεύουν και τον αγαπούν και το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς αν θυμάμαι καλά ότι την ώρα λέει, που ανέβαινε ο Κύριος αυτές οι γυναίκες ήσαν κοντά του εκεί και κλαίκατε που τον έβλεπαν να ανεβαίνει με το Σταυρό στον στο, στο νόμο. Οι γυναίκες σαν αυτές δίπλα του, οι οποίες με τους θρύνους και τους κομπετούς τους προσπαθούσαν να στηρίξουν τον Κύριο σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία την οποία περνούσε. Όπως επίσης, και όταν έφτασαν εκεί επάνω στον Κολογοθάρ, εκάρφωσαν τα χέρια του και τα πόδια του Κυρίου μας επάνω στα ξύλα του σταυρού ήσαν λέει το Ευαγγέλιο και γυναίκες τεινές από που μακρόθεν θεωρούσε Να πάλι οι γυναίκε οι μαθήτριές του Ενώ οι μαθητές του είπαμε έχουν φύγει, τον έχουν εγκαταλείψει εκεί κοντά του είναι αυτές οι γυναίκε. πάνω στο σταυρό τότε εμφανίζονται στο προσκήνιο και δύο μαθητές του ο ένας μαθητή μαθητής του είναι ευσχήμων βουλευτής λέει το Ιερό Ευαγγέλιο ο Ιωσήφ ο Απόαρη Μαθέας. Ο Ιωσήφ λέει είναι ευσχήμων βουλευτής. Τι σημαίνει ευσχήμων βουλευτής. Ανήκε στην τη διοίκηση του εβραϊκού έθνους. Το αξιωμά του ήταν ύπατο αξίωμα μεταξύ των Εβραίων. Αυτός λοιπόν φαίνεται ότι αγαπούσε πολύ τον Κύριο και γι' αυτό όταν είδε αυτή την αδικία που επέχθηκε η βάρος του Κυρίου μας ότι ο Κύριος υπέστη έναν άδικο και φοβερό και σκληρό θάνατο, εθεώρησε ύβρη και προσβολή να μένει το, Κύριο, το, το σώμα του Κυρίου μας άταφο επάνω στο σταυρό γι' αυτό επήγε ο ίδιος εμπήκε μέσα στο πρετόριο του Πιλάτου και ζήτησε να πάρει το σώμα του Κυρίου μας είναι κρυμμένοι φοβούνται αυτός παρότι είπαμε είναι τον στέλεχος της Ανωτάτης Βουλής των Εβραίων εν τα παίζει όλα πολλούνα γράμματα τα λέγαμε και σπέβδει να πάει να πάρει το σώμα του Κυρίου να μην προσβάζεται πλέον άλλο επάνω στο σταυρό Και λέει το Ευαγγέλιο μια λέξη, αν την προσέχετε το διαβάζουμε είναι το τελευταίο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, το τελευταίο, το 12ο. Ο ο Ιωσήφ λέει ο Αγρηματέας, «Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτο». Ε, τόλμησε. Τι σημαίνει τόλμησε. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, να είσαι Εβραίο εννοείται να είσαι, θα πρέπει να είσαι με το μέρος των Σταυρωτών του Χριστού και εσύ να παίρνει το μέρος του Χριστού, η θελετόλμη μεγάλη. έπαιζε όλο σου το αξίωμα το έπαιζε κοροναγράμματα. Αυτός όμως επήγε, επήρε το σώμα του Κυρίου, του έδωσε άδεια ο πιλάτο. και μάλιστα κάνει και μια δεύτερη ενέργεια είχε ένα δικό του μνήμα, προσωπικό μνήμα, για τον εαυτό του όταν θα πέθαινε και θεώρησε σαν ευλογία μεγάλη πριν μπει αυτός εκείνο το μνήμα να βάλει το σώμα του Κυρίου μας μέσα. Και μαζί με αυτόν παρουσιάζεται κι άλλος ένας μαθητής του Χριστού. Κρυφός κι αυτός μαθητής ο Νικόδημος ο Νικόδημος τι ήταν πάλι θα σας φανεί παράξενο. ήταν Φαρισαίος ποιοι εσταύρωσαν τον Χριστό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν εσταύρωσαν Έτσι λοιπόν ο Νικόδημος ήταν και αυτός Φαρισαίος είχε δείξει από παλαιότερα την αγάπη του και την αφοσίωσή του στο Χριστό αλλά τώρα πλέον και αυτός θα λέγαμε βαράει τη γροθιά στο μαχαίρι και μαζί με τον Ιωσήφ πηγαίνουν στο σταυρό παίρνουν καθαρά σεντόνια παίρνουν μοίρα όπως έπρεπε τότε να γίνει κατά τα έθιμα των Εβραίων ο ενταφιασμός ενός νεκρού επήραν μοίρα αρωμάτισαν το σώμα του Κυρίου μας το τύλιξαν με τα συντόνια και το έβαλαν μέσα στο μνήμα θα μου πεις πακούλη γιατί μας τα λες. αυτά είναι γνωστά τα ξέρω έχω το λόγο μου που σας τα λέω Το πρωί, ξημερώνοντας Κυριακή, οι γυναίκες σηκωνούνται πρωί-πρωί. Οι μαθητές, πού είναι οι μαθητές, κρυμμένοι, τρομαγμένοι σαν τους λαγούς και οι δώδεκα μαθητές του Χριστού εξαφανισμένοι. Οι άλλοι όμω είναι όλοι κρυμμένοι, φοβισμένοι. Οι γυναίκες, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες παραμένουν ατρόμητες. Σας είπα σήμερα το μάθημα είναι προς τιμήνες σαν στο γυναικό, προ τιμήν είναι. Οι γυναίκες παραμένουν άφοβες, ατρόμητες. Και πολλοί πρωί ξεκινάνε να πάνε στο μνήμα. Αν προσέχετε το Ευαγγέλιο που διαβάζει ο Παπάς τη νύχτα της Αναστάσεως, έξω που το διαβάζει, αν το προσέχετε και δεν έχετε το μυαλό σας να φύγετε να πάνε να φάτε τη μαγειρίτσα, αν το μυαλό σας το έχετε στο Ευαγγέλιο, θα ακούτε κάτι που λέει εκείνη την ώρα το Ευαγγέλιο. Λέει όταν ξεκίνησαν και βαντίζανε στο δρόμο και πηγαίναν να κουβεντιάζοντας τέσσερις γυναίκες μεταξύ τους λέει συζητούσανε Εσάς. γιατί διότι εκείνη την ώρα θα πρέπει να ρωτήσουν κάτι άλλο όχι αυτό θα πρέπει να πάει στο μυαλό τους ένα άλλο ερώτημα ποιο είναι το ερώτημα πως θα μπορέσουμε να περάσουμε από ένα λόχο στρατιωτών που είναι εκεί μπροστά από το μνήμα έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο Ήσανε μπροστά, είχε πάει ολόκληρη κουστοδία στρατιωτών. 30, 40, 50 άτομα να φυλάνε τον τάφο. Το λογικό ερώτημα που θα έπρεπε να έχουμε οι είναι πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε ανάμεσα από τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες είναι άγρυπνοι. δείχνει λοιπόν αυτό το ερώτημα που κάνω μεταξύ τους ποιος θα σηκώσει την πέτρα, τι δείχνει αυτό, ξέρετε τι δείχνει ότι με τους στρατιώτες άστα, να τα βγάλουμε πέρα θα, θα πετσουμε τις μπουνιές θα περάσουμε οπωσδήποτε από τους στρατιώτες το ερωτημά μας είναι ποιος θα σύρει την πέτρα ένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Το ότι είναι αποφασισμένες τους στρατιώτες δεν τους θεωρούν καν πρόβλημα και το πρόβλημά τους είναι το ποιο θα σύρει την πέτρα από το μνήμα. Αυτά κάνανε και οι άντρες και οι γυναίκες. ο Κύριος ειδικά τις γυναίκες τις επιβράβευσε με, με φοβερό τρόπο και ιδιαίτερο τρόπο πως τις επιβράβευσε θυμάστε επαρουσιάστηκε πρώτα στις γυναίκες μετά την Αναστασή Του η πρώτη Του εμφάνιση που έκανε μετά την Παναγία βέβαια μετά την Παναγία η πρώτη εμφάνιση στο λέει ήταν λέει στη Μαρία τη Μαγδαλινή και στις άλλες τις γυναίκες που πήγαν είχαν αυτό το θάρρος και αυτή την αυταπάρνηση να ζήσουν από κοντά όλο το δράμα του Κυρίου μας. Δεν πήγε ούτε στον Πέτρο πήγε ούτε στους άλλους Αποστόλους πήγε διότι είπαμε αυτοί Όλοι οι μαθητέ τον αρνήθηκαν τον Χριστό, όχι μόνο ο Πέτρο. Θυμάστε το κήρυγμα που κάναμε προ του πάθου του κυρίου μα. Όλοι οι μαθητέ τον αρνήθηκαν και γι' αυτό ο κύριο, παρότι εκείνοι ήσαν οι 12 μαθητέ του, ο κύριο δεν πάει πρώτα στου 12 μαθητάς. Εμφανίζεται πρώτα στη Μαρία τη Μαργαλινή και στι άλλε τις γυναίκες. Τι μα διδάσκουν αγαπητέ μου όλα αυτά τα οποία σα είπα μέχρι τώρα. Μας διδάσκουν ότι όταν λες ότι αγαπάς τον Θεόν όταν λες ότι έχεις μέσα σου αγάπη προς τον Θεόν είσαι έτοιμος και έτοιμη να κάνεις την οποιαδήποτε θυσία. Μη με κοιτάτε έτσι, μη θυμώνετε μαζί μου όμως σας λέω την αλήθεια. Αν αγαπάς, αν λες ότι αγαπάς τον Θεό, τότε πρέπει να είσαι έτοιμος για κάθε θυσία. Ακόμα και το αίμα σου να δώσεις για τον Χριστό. Τι σας είπα για τις γυναίκες, δεν τη απασχολεί ότι θα πάνε και θα συναντήσουν μπροστά τους στρατιώτες και μπορεί σε, μια ενδεχο... σε ένα ενδεχόμενο του στρατιώτε να πέθαιναν να τι έσφαζαν με τις ξυφολόχες τους δεν τις ενδιαφέρει όπως εσένα σαν μάνα δεν σε ενδιαφέρει το οτιδήποτε κάνεις για το παιδί σου το παιδί σου κινδυνεύει θα ενδιαφερθείς εσύ εάν θα σου κάνουν κάποιο κακό εσένα αν είσαι σωστή μάνα αν είσαι πραγματική μάνα εκείνο που θες να κοιτάξεις είναι το πως θα σώσει το παιδί σου άσχετο αν εσύ θα πεθάνεις ή αν θα σε σκοτώσουν ή αν θα σου κάνουν ή θα σου φτιάξουν εάν αγαπάς τον Θεό πρέπει να είσαι διατηθυμένος να υποστήσει την κάθε θυσία για τον Χριστό mm. και σας ερωτώ mm. τι θυσία έχουμε κάνει για το Θεό μέχρι σήμερα ψάχτε τον εαυτό σας και πείτε ήδη ήδη να σας πω, να σας δώσω να καταλάβετε ήδη Ακούσαμε κάποιε απειλέ από την τηλεόραση ότι θα βγουν καινούργιε ταυτότητε, το ένα το άλλο. Και μα έπιασε κρύο η Γιατί, γιατί, γιατί φοβάς. Στο κάτω-κάτω θέλετε να σα πω κάτι, που είναι εκεί η αλήθεια. Αυτά όλα αγαπητέ μου τα προβλέπει το ιερό Ευαγγέλιο. Η αποκάλυψη του Ιωάννου δεν το προβλέπει. Επομένω θα έρθουνε, τελείω. Θα έρθουν οι δύσκολε ημέρε. θα έρθει το 666, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει. Το ερώτημα είναι άλλο, γιατί φοβάσαι. Γιατί σε πιάνει η κρύωση τρόπος. Γιατί τρέμουν τα χέρια σου, γιατί τρέμουν τα πόδια σου, γιατί. Τι φοβάσαι. Μη χάσαι το μισθό σου. Φοβάμαι μη χάσει το μισθό μου φοβάμαι να χάσω την περιουσία μου μήπως έρθει ο αντίχριστος μήπως πρέπει να θυσιάσω τον, τον εαυτό μου να χύσω το αίμα μου για τον Χριστό μα αυτό οι Άγιοι το θεωρούσαν τιμή του. τι του το θεωρούσαν για να τις γυναίκες αυτές δεν έχουν τα παίζουν όλα κορώνα γράμματα δεν τι ενδιαφέρει τίποτα γι' αυτό σας είπα και ο Κύριος τις επιβραβεύει Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, αυτά τα οποία υφιστάμε τα σήμερα εμείς με τις νέες ταυτότητες, ξέρετε πώ τα χαρακτηρίζω εγώ, δοκιμασίες του Θεού, δηλαδή μας σφιγμομετρεί ο Κύριος τώρα, μας σφιγμομετρεί να δει τι είμαστε, α? τους έπιασε φόβο και δρόμος που τους είπαν θα τους κόψουν το, το μισθό, ωραία οι Χριστιανοί είναι, μπράβο Φοβήθηκε στη σύγκριση, μη σου πάρουν τη, τη σύνταξη, κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Φοβήθηκε ο υπάλληλο, μην τον απολύσουν, κάτι έγινε. Φοβηθήκαμε εμεί οι παπάντε, γιατί έμαθα και τέτοια κρούσματα, παρουσιάστηκαν δυστυχώ. Τι να πω, λυπούμε μέσα από τα βάθη τη ψυχή μου. Ήρθε χθε μια κυρία να εξομαλυνθεί, μου λέει, συνήθισε έναν ιερέα, α λέγω κυρία μου να λέει πάνω της αντίχριστος και, αντίχριστο και 66, θα την πάρω λέω παιδιά ο ρεός παπάς εμποράς, εμποράς δεν θέλετε την αλήθεια να σας λέω έτσι έχω συνηθίσει τον κόσμο και γι' αυτό έχω γίνει κακό σας το λέω από τον προτέρα που ξέρετε και κακός θα είμαι μαζί σας και κακός θα είμαι έμποροι παπάδες, έμποροι μπήκαν στην πρέπει να φάνε αυτός είναι ο σκοπός τους έμποροι, μπορει ενώ ποιο πρέπει να είναι το δόγμα μας ποια πρέπει να είναι η πίστη μας ό,τι και να γίνει ό,τι και να γίνει τον Κύριο δεν τον αρνούμε θα με τίποτα θα θυσιάσουμε προς χάρη του Κυρίου αυτή, αυτή είναι η αλήθεια Και αυτό πρέπει να είναι το πιστεύω μας Αν είμαστε χριστιανοί Ιδάλλως τιμάστε τι σας είπα προτες. Καλύτερα να πάμε να αλλάξουμε όνομα και θρησκευμα Τι σε πιάνει λοιπόν φόβος και τρόμος; Για δες τις γυναίκες αυτές Για δες τις μυροφόρες αυτές Τις οποίες τίμησε και τιμά η Εκκλησία μας δεν σκέφτηκαν τίποτα. Γιατί, όχι, να μην πω τις μηροφόρες. Για πάμε στους άλλους, τους άντρες Για φανταστείτε ένα πράγμα. Πόσο παχυλό μισθό θα είχε εκείνος ο Ιωσήφ, ο Απόαρη Μαθέας. Ε, κυβερνήτης, βουλευτής. Είπα τον Στέλεχος. Για πάρε να βουλευτή σήμερα, ρώτα τον πόσα θα παίρνει. 2-3 εκατομμύρια το μήνα. Λεφτά πολλά. Γέροντα και κοίνωνε, θα είχε μεγάλο μισθό και όμως μπροστά στο Χριστό τι κάνει τολμήσας ε, τολμήσε και έχασε και τα λεφτά του έχασε και τα αξιωματά του έχασε τα πάντα του και έδειξε όλη την αγάπη του προς τον Κύριο τι κάνανε οι Άγιοι της πιστεώς μας αγαπητές μου και αγαπητοί μου τι κάναν οι Άγιοι της τον Άγιο Γεώργιο, τον μεγάλο μάρτυρα που τον εορτάσαμε πριν από κάποιες μέρες. Ρώτησέ τον να δεις. Τι του έταξε εκείνος ο βασιλιάς ο Διοκληπτιανός. Τού ταξε να τον κάνει βασιλιά. Να του δώσει το μισό του το βασίλειο. Να τον δίσει στα χρυσά. Να του δώσει χρυσάφια; να του δώσει λύρες, να του δώσει λεφτά, να του δώσει την κόρη του να την κάνει γυναίκα. 20 χρονών ήταν ο Άγιος Γιώργο. 20 χρονών ήταν. Να, να. Τα δέχτηκε αυτά. Τα δέχτηκε. Δεν τα δέχτηκε. Αντίθετα τι είπε. Όχι, να μου Πάτα. Πάτα. Εγώ δεν ζω για τα λεφτά. Εγώ ζω για την αιώνια ζωή. Ζω για τον Χριστό ότι αυτή η πίστη του θα την πληρώσει ακριβά θα χύσει το αίμα του θα πονέσει και όμως δεν έκανε πίσω μετρηθείτε λοιπόν αγαπητές μου μετρηθείτε, μετρήστε το θάρρος σας μετρήστε την αγάπη σας για τον Κύριο Μετρηθείτε να μου πείτε πόσο αγαπάμε τον Θεό και εσείς και εγώ. Τους Αγίους η Εκκλησία μας αγαπητέ μου δεν τους βάζει μπροστά μόνο για να τους θαυμάζουμε και για να τους τιμούμε, αλλά μας τους βάζει κυρίως για να τους μιμούμεθα. Μας δίνει του Αγίους και τα παραδείγματα των Αγίων για να τα μιμηθούμε τα παραδείγματα των Αγίων. Επομένως, οι γυναίκες αυτές, οι μυροφόρες και οι μυροφόροι, το πρώτο στοιχείο το οποίο μας προσφέρουν είναι η αυταπάργησή τους για τον Χριστό και η αγάπη τους για τον Χριστό. Ποιο ποιος ψέματα λέμε και εμείς οι παπάντες ψέματα λέμε και εσείς ψέματα λέτε ψέματα λέμε ποιος τον αγαπησε τον Κύριο εδώ εσύ το σκέφτεσαι να σηκωθείς σήμερα πέμπτη μέρα μεσημέρι που δεν έχεις καμιά, καμιά, δουλειά. Δεν έχεις καμιά δουλειά το σκέφτεσαι να σηκωθείς από το σπίτι σου να κάνεις 10 βήματα και να έρθεις μέχρι την Εκκλησία να ακούσεις κήρυγμα. Του σκέφτες. Και μετά μου λες ότι αγαπάς τον Κύριο. Όταν πήγα στη, στην Αμερική ξέρετε τι μου είπαν κάποιοι που τους επισκέφθηκα εμείς μου λέει Πάτερ για το κήρυγμα Παίρνουμε. τα πούτε παίρναν το αεροπλάνο και πηγαίναν τρεις και τέσσερις ώρες με το αεροπλάνο από τη μια πολιτεία της Αμερικής την άλλη πολιτεία της Αμερικής να ακούσουν λόγο Θεού και σένα η πόρτα σου απέχει λίγα μέτρα από την πόρτα της Εκκλησίας και δεν έρχεσαι να πω ότι αγαπάει τον Χριστό, εκείνο ο Χριστιανό στην Αμερική τον αγαπάει. Αλλά η αγάπη εδώ που είναι. Ποια είναι η θυσία που έκανες για τον Χριστό, πείτε μου, τι θυσία σα. Όταν σε πάνε όλα όμορφα και ωραία στη ζωή σου, τι θυσία για τον Χριστό. Πείτε μου, ποια είναι η θυσία που κάνατε για τον κύριο. Τι είπε ο Κύριος, να σα θυμίσω τα Λόγια Του. Πάντες λέει, οι θέλοντες ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Τι σημαίνουν αυτά τα Λόγια. Εάν θέλεις λέει, να βαδίσεις κατά τον νόμον του Χριστού, να ξέρεις ότι θα διοχθείς. Γιατί στενοχωριέσαι λοιπόν. Είναι η ώρα του Διωμού πάρτε το απόφαση είμαστε στην εποχή του διωγμού πάρτε το απόφαση δηλαδή αν πούμε ότι έρθουν οι ταυτότητες αύριο, του αντιχρίστου οι ταυτότητες τι θα κάνετε εσείς θα πάτε να πείτε δώστε μου για να μην πεθάνω από την πείνα δώστε μου γιατί θέλω να ταΐσω τα παιδιά μου και τα γκόνια μου διότι μετά από αυτό το βήμα μπορεί να είναι ακριβώς αυτοί αυτό το ενδεχόμενο μετά από τις καινούργιες ταυτότητες που λένε ότι θα βγάλουν το θρήσκευμα από μέσα μετά μπορεί το επόμενο βήμα να είναι ακριβώς οι ταυτότητες του αντιχρίστου Τι θα κάνεις Τι θα πεις τότε Α εγώ έχω παιδιά και αν έχεις παιδιά δικά σου είναι παιδιά δικάσουν τα παιδιά ή του Θεού τα παιδιά το πρώτο λοιπόν που μας διδάσκουν οι μοιροφόρες και οι μοιροφόροι είναι αγάπη και αυταπάργηση δια Χριστών να αρνηθεί στα πάντα έτσι δεν είναι το ίδιο Κύριος όποιος θέλει λέει ως τη θέλει ο πίσω μου ελθί απαρνησά τον εαυτό πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό σου να αρνηθείς ακόμα και τη ζωή σου να πεις Χριστέ μου εγώ για σένα θα πεθάνω να αρνηθεί και τη γυναίκα σου και τον άντρα σας και τα παιδιά σου και τα αγώνια σου και τα δισεγγονά σου και τους συγγενείς σου και τους φίλους σου και να πεις Χριστέ μου εγώ για σένα είμαι ο χριστιανός μου, δεν φαίνεται όταν όλα πάνε καλά γύρω του. Ο χριστιανός φαίνεται όταν θα αρχίσουν τα πράγματα να στριμώχνουν και όταν η θηλιά θα αρχίσει να σφίγγει γύρω από το λαιμό μας. Εκεί θα πρέπει να φανεί ο σωστός ο χριστιανός. Για να τελειώσω για να μη σα τα περισσότερο θα δείξω και άλλο ένα θέμα το οποίο αφορά τις μυροφόρες και το οποίο είναι για μας τα έλεγα σήμερα ένα ηχηρό ράπισμα, ένα δυνατό χαστούκι το πρώτο είπαμε είναι η αγάπη τους και η αφοσίωσή τους δι'α των θεών, όπου εκεί είπαμε τα πέτσαν όλα πορών γράμματα. αφήστε να μην το πούμε το δεύτερο τότε να το πούμε να το πούμε θα, φτάσουμε, θα αργήσουμε να δουλειώσουμε το, ε, το πρώτο λοιπόν το πρώτο είναι η αυταπάργηση και η αγάπη τους για τον Θεό το δεύτερο είναι ότι αυτές ξεπέρασαν και τους μαθητές του Χριστού Τι θέλω να πω αυτό, θέλω να το προσέξετε αυτό που θα σα πω. Είδατε τι λέτε εσείς πολλές φορές, έχουν έρθει πολλές φορές άνθρωποι στην εξομολόγηση, μου λένε τα που λέει είδα τον παπά που έτρωγε ήταν Τετάρτη, ε, έφαγα και εγώ. Είδα τον παπά λέει που κάπνιζε, κάπνισα κι εγώ, μου λέγε κάποιος. Την αλήθεια θα ακούσετε, ξέρω Ιερείς και Δεσποτάδες που δεν υπολογίζουν ούτε Τετάρτης ούτε παρόλογα, έμποροι δεν σας είπα, έμποροι Χριστέμποροι. Να σας κάνω μια ερώτηση όμως, οι μυροφόρε τις ακούσατε να πούν καμιά τέτοια κουβέντα Απούσατε μήπως τη Μαρία τη Μαγδαλική να πει ε, αφού ο Πέτρος τον αρνήθηκε αφού οι άλλοι μαθητές τον εγκατέλειψαν τώρα τι θέλουμε εμείς γυναίκες, γυναίκες πράγμα άντε να φύγουμε και εμείς Είπα τέτοια κουβέντα Όχι Αντίθετα κατίσκυναν τους μαθητές του Χριστού με τη στάση τους, με τη συμπεριφορά τους εντρόπιασαν τους μαθητές του Χριστού δεν τις ενδιέφερε τι είπε ο Πέτρος και τι είπε ο Ιούδας και τι είπαν οι άλλοι μαθητές του Χριστού τις ενδιέφερε μόνο τι έπρεπε αυτές να κάνουν διά τον Χριστό επομένως και εσύ δεν θα κοιτάς τι κάνει ο Παπάς Στο κάτω-κάτω θες να δικαιολογήσω και λίγο τους παπάτε. άνθρωποι είναι και αυτοί, έτσι δεν γίνεται. Έχουν τα ελαπτωματά τους, έχουν τις αδυναμίες τους, έχουν τις πτώσεις τους, είναι και αυτοί αδύναμοι, πολλές φορές είναι και άπιστοι. πολλές φορές είναι έμποροι, που σας είπα προηγουμένως, έχω ακούσει φοβερά πράγματα, που δεν σα τα λέω για να μην σα εσένα ο Χριστός δεν σε έβαλε εδώ να ακολουθεί τον Ποιμένα να κάνεις ό,τι κάνει ο Παπάς εσένα ο Κύριος έδωσε άλλο πρότυπο σου είπε θα κοιτάς τι έκανα εγώ για να κάνεις και εσύ επομένως τα μάτια σας θα είναι καρφωμένα εδώ όχι στον Παπά εδώ τι έκανε ο Κύριος και όπω εκείνο περιεπάτησε και ημί οφείλω με περιπατεί, όπω λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Όπω ο Χριστό περπάτησε και βάδισε στη ζωή του, να βαδίσουμε κι εμεί. Το τι κάνει ο ιερέα, θα δώσει λόγο στον Θεό. Άστο. Το αν βαδίζει σωστά ή δεν βαδίζει σωστά, άστο. Δεν σου πέφτει λόγο ούτε να τον κρίνεις ούτε να τον δικάσει, ούτε να τον κοτσοπολέψει, ούτε να τον κατακρίνει τίποτα θα δώσει λόγο για τις πράξεις του ο Μπορείς να του πεις μια κουβέντα να τον διορθώσεις, να τον πάρεις κατεδία και να του πεις παππούλοι αυτό και αυτό. Μπορείς, αν μπορείς πες του το, αν δεν μπορείς απαράτατο. Εσύ θα κοιτάς τι έκανε ο Χριστός, τι κάνει ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός επάνω στη ζωή του και αυτά θα κάνεις κι εσύ. <ΣΣΣ> Θυμάστε τι είπε για τους γραμματίες και τους φαρισαίους κάποτε ο κύριο και αυτό σας το συγγιστώ να το κάνετε κι εσείς λέει ο Κύριος αυτά που σας λένε να κάνετε να τα κάνετε ότι σας λένε είναι σωστό αυτά όμως που κάνουν μην τα κάνετε διότι οι Φαρισαίοι έκαναν το εξή, άλλα λέγανε κι άλλα κάνανε σαν υποκριτές, έτσι τους είπε ο Κύριος, ουέοι και φαρισαίοι, υποκριτές άλλα λέγανε και άλλα κάνανε ε λοιπόν κι εσείς τους ιερείς, ακούστε τους τι σας λένε το σωστό λένε αυτά που σας λένε σωστά, να τα κάνετε μην κοιτάς τι κάνει. Άστο. έφαγε Τετάρτη η Παρασκευή εσύ ξέχασέ το, παρακάλεσε τον Θεό να τον συγχωρέσει Παρακάλεσε τον Θεό να τον φωτίσει, να δει τα λάθη του και τα χάλια του. Δεν σου πέφτει λόγος ούτε να τον κρίνεις, ούτε να τον κοτσοβολεύσεις. Εσύ να κοιτάς τον εαυτό σου. Αυτό που έκαναν ακριβώς οι μυροφόρες. Δεν κοίταξαν τι κάναν οι μαθητές του Χριστού. Οι μαθητές του Χριστού εκείνη τη, τη συγκεκριμένη στιγμή εφάνηκαν προδότες όλοι τους. Και αρνητές όλοι τους. Αλλά οι μαθήτριε τι κάνανε <Κι> Αυτές κοίταξαν τι έπρεπε να κάνουν Απέναντι στο Θεό Και κάναν το χρέος τους Και διεξήγαγαν την αποστολή τους Μέχρι η κεραίας ας είναι λοιπόν αυτά τα υποδείγματα Των μυροφόρων, ανδρών και γυναικών Ας είναι αιώνια πρότυπα για όλους μας Αφοσίωσης, αγάπης, αυταπαργήσεως προς τον Κύριο και εάν θέλεις να βαδίσεις κοντά στον Θεό κοίτα τι κάνει ο Κύριος, τι ζητάει ο Κύριος να κάνουμε και άφησε το τι κάνουν οι παπάδες και το τι κάνουν οι σποτάδες θα κοιτάς τι διδάσκει το Ευαγγέλιο και εκείνο θα κάνεις και άφησε τι σου είπε ο παπάς και τι σε ο εφημέριος και τι σου είπε ο ένας και άλλο θα κοιτάς τι σε διδάσκει ο Κύριος και μάλιστα σας το υπογραμμίζω γι' αυτό κυρίω μέσα από την εξομολόγησή σας εκεί στον πνευματικό σας τον οποίον εννοείται τον εμπιστεύεστε εννοείται το έχετε αφιερώσει, αφ αφ αφ αφ αφ όλο σας το είναι, όλο σας τον εαυτό την πορεία σας προς τον Χριστόν εκείνο το πνευματικό αφήστε τον να σας κατευθύνει προς τον δρόμο της σωτηρίας Τη σωτηρία την οποία εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μας όταν θα, θα κληθούμε από τον Θεό να ευρεθούμε κοντά Του. Αμήν.